Στην τηλεφωνική μα γραμμή, μια και μίλησα για Ευρωπαϊκή Συνείδηση, ένα άνθρωπο, ο οποίο εγκαταλέγεται ανάμεσα στου διδασκάλου, ο καθηγητή πολιτική επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Γιώργο Κοντογιώργη, τον οποίο καλησπέριζω θερμά και τον ευχαριστώ προκαταβολικά για τα 5-10 λεπτά τα οποία θα μα χαλαλίσει από τον χρόνο του. Καλησπέρα σα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και σε εσάς. Χθε, κατά την τηλεοπτική σα παρουσία εδώ το μεσημέρι, στον Σκάι, κάνατε μία. Νήξη ε, εν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Γαλλία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μετά προχωρήσατε. Μια και θυμήθηκα για την ιστορία με τα προγράμματα α, στα, στα, στα οποία μπορούσαμε ω παιδιά να συμμετάσχουμε, καθώ τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να φτιάξει ευρωπαϊκέ συνειδήσει και όχι να διαρρήξει του δεσμού μεταξύ Βορρά, Νότου, Ανατολή και Δύση. Και μετά λοιπόν προχωρήσατε και σε μια παρατήρηση για το πώ λειτουργεί η Γερμανία. Και είπατε ότι μοιάζει λίγο με τον τρόπο που λειτουργεί τη δεκαετία του 1930. Θέλετε να μα το αναπτύξετε αυτό και ραδιοφωνικά, σα παρακαλώ πολύ. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο να το ακούσουν οι καλοί Κοιτάξτε, πρώτα πρώτα να ξεκινήσω από κάτι που το δείχνει ότι και τώρα το αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο η Γερμανία. Ότι ε, μας δηλώνει διαρκώς ότι δεν έχει αίσθηση των ορίων της δύναμη. Και γι' αυτό άλλωστε ε, τη στρατηγική την οποία χαράσει ε, μην μπορόντας να τη διαχειριστεί μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να γίνει και ανεκτό ε, διαπιστώνουμε ότι την καταστρέφει η ίδια. Γιατί η Ευρώπη θα ήταν γερμανική σήμερα είτε από τον Πρώτο Παγκόσμιο είτε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με όλες τις επιπτώσεις βεβαίως ενός ολοκληρωτισμού uh -huh. εάν η Γερμανία γνώριζε να, που είναι τα όρια της άσκησης της βίας. Ε, αυτό έχει μεγάλο παρελθόν από την ώρα που μπαίνει στο ιστορικό προσκήνιο η Γερμανία και καταστρέφει την Ευρώπη και την φέρνει στον Μεσαίωνα. Αλλά δηλώνει επίσης ότι η, το γεγονός ότι μπήκε πολύ αργά τον πολιτισμό και όχι κατά τον τρόπο της ε, συνέχειας όπως όσοι εντάχθηκαν στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο uh -huh. ε, δεν μπορεί να το υπερβεί. Βρίσκεται δηλαδή σε μεγάλη απόσταση από αυτό που αποτελεί το βάθρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού που είναι η ελευθερία, που είναι ο διάλογος, ε, που είναι οι συμβιβασμοί. Και διαπιστώνουμε πράγματι ότι ε, η αποθέωση του κράτους, της βίας, της ισχύω, ε, είναι στοιχεία τα οποία διακρίνουν διαχρονικά τη Γερμανία. Τώρα βλέπουμε ότι επανισάγει και το επιπλέον στοιχείο της φιλετικής ανωτερότητας. Οι νότιοι είναι τεμπέληδες, ε, μας ζηλεύουν μας τους καλούς και εξαιρετικούς βορείους. <Ρι> ε, δεν μας είπαν ακόμα ότι ε, ε, είμαστε έξω από την άρια φιλή. Εσείς είστε παιδί τη Εσπερίας, δεν είστε αυτοχθονιστής. Θα ήθελα να το, να το τονίσω αυτό. Δηλαδή, το δε, πρόβλημα, Μπογδάνα, δεν είστε Χρήστος Παπάς. Θα, ο, Χρ, λίγο. Ο, ο Χριστός και Παναγία. Κούσε με λίγο. Το, το, η, η Ευρώπη ε, ήταν ελκυστική. Όσο λειτουργούσε και νομίζω ότι μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργιών ε, μπορούσε να το δει κάνει αυτό, ως το κοινό μας σπίτι. Όπου μα διασφάλιζε την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Ε, Όπω και να το έβλεπε κανεί, ήταν ένα πλαίσιο το οποίο προκαλούσε ενδιαφέρον σε αυτού που δεν ήταν μέσα, αλλά και σε αυτού που ήταν μέσα. Ε, σε μια Γερμανική Ευρώπη που δεν θα λειτουργεί με πρότυπο τι προδιαγραφέ της Γερμανία, αλλά με του όρου τη ηγεμονία τη Γερμανία, που ασκεί ασύμετρη βία, το βλέπουμε στην Ελλάδα, το βλέπουμε στην Κύπρο, το βλέπουμε και αλλού, τη mm -hmm. εξαθλίωση και τη ανελευθερία. Θα, ποιο θα είναι το στοιχείο εκείνο που θα δημιουργεί την ελκυστικότητα για αυτή την κοινή Ευρώπη. Αυτό είναι το, το πολύ απλό ερώτημα. Ξέρετε, η, η σημερινή πραγματικότητα έχει μια προϊστορία που ανάγεται στην εποχή της κατάρριψης του υπαρκή σοσιαλισμού. Το ξυλώνουν βάση πλάνου ή το ξυλώνουν Εσάς. λόγο, λόγο απειρία και, κου, και κουτούρουμπολ. Καθόλου, καθόλου απειρία. Δείτε λίγο, λίγο πώ συμπεριφέρεται. Ε, ενοποιεί τις δύο Γερμανίες παρά τις αντιρρήσεις. Δεν κάνει καν διάλογο. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη συζήτηση στην εποχή εκείνη με μιτέραν και πολλούς άλλους για του μιας ενοποίησης τη Γερμανίας. Δεύτερον, ενσωματώνει στη συνέχεια τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή παίρνει τον δοτικό χώρο της Ρωσίας και τον κάνει ε, ευρωπαϊκό ακριβώ διότι λειτουργεί μέσα από την Ευρώπη, δεν έχει όπλα η Γερμανία το πολιτικό χέρι της Ευρώπης είναι uh -huh. και συγχρόνως διαλύει διέως την Ιουγκοσλαβία και την ψοχοσλοβακία υπό μια άλλη. Αναγνωρίζουσα πρώτη και μονομερός την Κροατία και την Σλοβενία εν μια νυχτή ουσιαστικά έχει γίνει θέτοντας αποδεκτό. την θριαλίδα για τον ε, πολυετή λίγο... εμφύλιο. Μην ξεχνάμε τι έχει κάνει η Γερμανία και στην και... καινούργια αυτή φάση έχει της ιστορίας λέσει, της. λοιπόν αυτή, τη αυτή την περίοδο ε, Μία εσωτερική αναδιανομή στη χώρα της, uh -huh. η Γερμανία, υπέρ του κράτους και των πυλώνων του προκειμένου να γιγαντώσει τη δύναμή της, την οποία στη συνέχεια, πώς προσπαθεί να την επιβάλει στην Ευρώπη θεσμοθετώντας uh -huh. σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών τη λογική των αγορών, τις πιο ακρές εκδοχέ της λογικής των αγορών. Uh -huh. Να πάρουμε και το απόλυτο όπλο, την, ε, το ευρώ, το οποίο θεωρήθηκε ότι θα ήταν η κοινή βάση για να πάμε πιο πέρα την πολιτική Ευρώπη. Ε, αυτό λοιπόν που οι προπάτορες της Ένωσης ε, ονειρεύτηκαν, ότι μέσα από μια πολιτική Ένωση της Ευρώπης και μέσα από ένα κοινό νόμισμα το ευρώ θα δεσμεύσει τη Γερμανία ώστε να μην ξαναθελήσει να επανέλθει στο παρελθόν της, uh -huh. ε, γίνεται η γαμόκλια σπάθη, την οποία χρησιμοποιεί η Γερμανία προκειμένου να επανέλθει στο παρελθόν. Αυτό το οποίο κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριο Κοντογιώργη, κύριε καθηγητά, είναι το εξής, ότι για τους κλασικούς φιλελεύθερους όλα λειτουργούν στη βάση κανόνων οι οποίοι είναι ανελαστικοί εκτός αν υπάρξει κονσένσου για την αλλαγή αυτών. τελεία. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να ερεθίζεται ακόμα και ή μάλλον πρωτίστως και ο, ο, ο, έχοντας, ο έχον πίστη στην ε, ε, κλασική φιλελεύθερη θεωρία, διότι με αυτά τα οποία κάνει καταστρατηγεί η Γερμανία <συσκοί> τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, του φιλελευθερισμού, καθώς επίσης και της ε, ε, ισονομίας και ισοτιμίας των ε, πολιτών και των λαών σε ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Κάνει ό,τι θέλει όμως. Πρώτε οι, οι ολοκληρωτικές ιδεολογίε του Μεσοπολέμου δεν είναι αυτές οι οποίες αρνήθηκαν τα θεμέλια του φιλελευθερισμού. Ε, ξέρετε αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Γερμανία ενώ ε, χρησιμοποιεί το ευρώ δηλαδή το οικονομικό στοιχείο για να ε, ε, περάσει τις πολιτικές της, τη στρατηγική της uh -huh. ε, αφήνει απέξω τη γεωπολιτική. Δηλαδή στην Κύπρο στην, ε, που είναι μείζον γεωπολιτικό χώρος στην Ελλάδα που είναι εξίσου μίζων αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη θυμηθείτε η τη γεωπολιτική την άκηση στην, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, η Γερμανία ε, αντιθέτως χρησιμοποίησε την οικονομική της διείστηση για να δεσμεύσει αυτές τις χώρες. Γιατί? Γιατί η Γερμανία δεν μπορεί να παίξει τον παγκόσμιο ρόλο τον οποίο νοηλεύεται χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να τον παίξει για την ώρα και χωρίς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Άρα θέλει μέσα στο ελληνικό στρατόπεδο mm -hmm. να αναδιαταχθούν οι πραγματικότητες ώστε η Γερμανία με όχημα την ηγεμονία της στην Ευρώπη να καταλάβει έναν χώρο ο οποίο αυτοτελώς δεν της ανήκει. Τι αυτό... πιθανότητες δίνεται... Και θα σας το ρωτήσω ευθέως όπως θα ρωτήσω σήμερα το βράδυ και τον καθηγητή γεωπολιτικής που θα έχω τη χαρά να κάθετε απέναντί μου στην καρέκλα που και εσείς θα ήθελα και σας το απευθύνω δημοσίως ως πρόσκληση να καθίσετε στην εκπομπή ευθέως τον κύριο Μάζη. Τι πιθανότητες δίνεται η Γερμανία να κάνει όλο αυτό που κάνει έχοντας κατά νου ότι σε περίπτωση που δεν τη βγει η ε, ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος και η πολιτική εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά η εξισορρόπηση των ε, μεταβλητών και των συνθήκων εντός ευρώ όπως τα θέλει, α, αφού θα έχει μαζέψει όλο το ρευστό στο δικό της ε, σύστημα, αφού θα, δηλαδή, θα έχει και μια καταθετική βάση που θα της επιτρέπει να δανείζει, να δανείζει, να δανείζει και να ε, ανοίγεται και σε παράγωγα το τραπεζικό τη σύστημα θα πει: οκ, okay, εντάξει, δεν το χρειαζόμαστε όλο το ευρώ. Α, ενώ όλη τη ζώνη του ευρώ, αυτούσια και. Πώ λέγεται, ακέραια. Ακαί, ακαίραι, ναι. Και σιγά-σιγά θα πει: οκ, okay, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να το ξυλώνουμε. Τα λεφτά όμω τα έχουμε πάρει. Δεν, δεν, δεν είναι αυτό ο σκοπό τη. Σκοπό τη είναι η ηγεμονία ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έχει πολλά επίπεδα στρωμάτωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μην δημιουργείται Α, αντίπαλη πραγματικότητα. Ε, η Γαλλία, όπως βλέπετε, έχει ε, ουσιαστικά συνθηκολογήσει. Ακολουθεί κατά πόδας ό,τι λέει η Γερμανία. Ό,τι γινόταν και στο Μεσοπόλεμο. Υπάρχει όμω μια διαφορά, ξέρετε. Ότι στο Μεσοπόλεμο η Γερμανία έπληξε τον πυρήνα uh -huh. της Ευρώπης, πρώτα. Ε, αντιθέτως τώρα, ε, δουλεύει στην περιφέρεια, ώστε να ξεδοντιάσει, όπως τα λέγαμε, δηλαδή να αποδυναμώσει το κέντρο, και να μην μπορεί να δημιουργήσει προς την κατεύθυνση μιας εξισορρόπησης ή αντιπαράθεσης. Ε, πιστεύω ότι δεν θα το πετύχει στο τέλος, διότι η εξαθλίωση είναι κακό σύμβολο και η αλαζονία την οποία εκδηλώνει, ε, επειδή έχει πια πιστεί ότι μπορεί να πετύχει το 100% των στόχων της, έτσι την δίδαξαν οι άλλοι, ε, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ανατροπές. Και εύχομαι οι ανατροπές αυτές να μην είναι προς την κατεύθυνση της διάλυσης της ε, ζώνης του ευρώ και ίσως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η Γερμανία προσπαθεί να μην υπάρχει η κοινωνία στις προδιαγραφές των πολιτικών αποφάσεων. Το λαμβάνει υπόψη της αυτό ικανοποιητικά η οικονομική και πολιτική ηγεσία της Γερμανίας. Ποιο εννοείται. Το ότι με τις κινήσεις τις οποίες αποφασίζει και εκτελεί κατά την παρούσα περίοδο και με συνέπεια σε ένα πλάνο το οποίο έχει ακολουθηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και δεκαετίες από τη στιγμή που ξανατίθεται η Γερμανία στην καρδιά της ευρωπαϊκής μηχανής, ρισκάρει, διακινδυνεύει τρόποντινά την διάλυση, την αποσύνθεση ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως παρατήρησατε πριν από λίγο. Η ότι δεν έχει αίσθηση του ναι. τόσες που κάνουν και ο τρόπος που πολιτεύονται αυτό δείχνει, αλλά δείχνει και μια δυναμία της ίδιας της Γερμανίας το ότι θέλει, ε, έχει στραφεί προς το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή ε, αποτελεί και μια ομολογία ότι δεν έχει τις δυνάμεις η ίδια να κάνει αυτό που έκανε η Αμερική ε, να, να δώσει χρήματα για να φτιάξει ε, συμμαχίες και ηγεμονία ε, και θέλει τα θύματα της να πληρώσουν το κόστος, να συγκεντρώσει χρήμα δηλαδή, να φτιάξει τέτοιες προϋποθέσεις γύρω της, ώστε η να είναι σε αδυναμία και συγχρόνως να δίνουν και τον πλούτο του στο βορρά, εν προκειμένου στην ίδια, προκειμένου να μπορεί με τον πλούτο των θυμάτων της να δημιουργεί τις πολιτικές τι οποίες θέλει. Αυτό είναι μια ομολογία αδυναμίας, ότι σηκώνει το πόη η φιλοδοξία να σηκώσει τον πόλη τη πάνω από εκεί που μπορεί. Γιατί δεν έχει και στρατιωτικό βραχίωνα για να το παίξει. Uh -huh. Ισχύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάθκιτα. Σε καλά και πολλά. Ευχαριστώ εγώ.